ούτε μα... μαθαίνω. Τα αντιμετωπίζω, πάω με τη ζωή. Ναι. Και η ζωή δείχνει. Τέλο Πα... πάντων, παρόλα αυτά, λίγο <συσχε> τράτου ακόμα να δώσουμε, να περιμένουμε. Θα γίνει διαπραγμάτευση, δεν θα γίνει κολοτούμπα, δεν θα έχει νέο μνημόνιο. Γιατί δεν περιμένουμε. Α, δεν το περιμένουμε. Α, δεν περιμένουμε. Δεν καταλαβαίνετε, γιατί όχι. Τι έχει να χάσεις άλλο, την αξιοπρέπεια και πριν δεν την είχαμε, τώρα θα την χάσει. Στο καπιταλισμό έτσι δεν γίνεται. Γιατί οι πλούσιοι πρέπει να γίνουν και οι δεν γίνουν πλούσιοι. Δεν γίνεται αυτό. είναι αυτό. το απόσπασμα του. το τον το Μπράβο. Χασαπόπουλο, λέτε ναι, ναι, Ο χασαβόπουλο δεν πήγε στο σχολείο. Δεν διδάχτηκε ποτέ. του. φυσική. Πήγε, αλλά το δικό του σχολείο ήταν στη Χαριλάου Τρικούπι. Τα έχει μάθει από μία πλευρά. Χαριλάου 50 για την ακρίβεια. Στο 50. Θέλει να μα πείσει ότι η εξατλήριος των λαών είναι ένας φυσικής και όχι αποτέλεσμα του καπιταλισμού και των νόμων του. Αυτό. Κάνε κάτι, μη φύγει ο άδωνης από τα δρόμενα, δεν γίνεται Κάνε κάτι, λοιπόν, μη Κάνε χάσω μη... το τρένο αγκαλιάσε με, φίλησέ με, μέσα στα χέρια σου τα δυο με Κάνε κάτι, να χάσω το τρένο Το τρένο αυτά που κοπάνα για τα τρινάκ τη Ευρώπη πριν που συγκρότερο και θα γίνει κόλαση. Για τον άδουν το λέω. Ένα χάσουμε αυτό το παλικάρι, φιλέ. Αν και ο άδονη στο τρένο, το μόνο ρόλο που θα μπορούσε να παίξει θα ήταν το ρόλο του κάρβου. Πάτε πάντων. Βέβαια, θα προσπαθήσω. Μπράβο, να πάμε καλά. Δεν κατάλαβα, ο άδονηνο πώ κατεβαίνει κάτω και στηρίζει τι πορείε των εργαζομένων τη ελληνικό Χρυσόπτωση. Να κατέβουμε κι εμεί υπέρα άδωνη, μια πορεία, κάτι μια διαμαρτυρία. Έτσι την Έτσι! Ειδοπίζεται το λαό, έτσι την μπρογραφό! Βγάλτε τι τσήπε σα όλοι έξω και διαδηλώστε υπέρα άδωνη.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 Φλερτάρω με την ιδέα να ακούσω και λίγο σάκι, αλλά. Πολύτε. Δεν μου επιτρέπεται παιδί μου. αριστερό. Δηλαδή δεν δε, δε μου επιτρέπεται Κι α ήταν δεξιό Δεν σε... μου επιτρέπετε. Εγώ νόμιζα ότι θα γδυθεί. Σε καμία στιγμή έτσι όπω τον είδα. την ψυχή του μπροστά μα. Α, εντάξει, πε το μου. Μ' αρέσει βέβαια που σταυρώνουμε το σάκι όλοι. Ενώ οποιοδήποτε άλλο τσόκαρο που το παίζει σοβαρό Δεν σε κροϊδεύει. Δεν είναι κάτι άλλο από αυτό που δείχνει. Είναι αυτό που δείχνει. <Ρι> ναι. Να γεια σας. Γεια σας. Ναι, με πήρανε τηλέφωνο να σας πάρω για κάτι συτήρια, λέει. Να κερδίσω. Ναι, ναι. Θέλετε να κερδίσετε τα συτήρια. Για πού? Για Black Keys. Πείτε μου τη μεγαλύτερη τους επιτυχία. Α, θέλει... Ε, μα είδε, δε, Το Lonely Boy, ξέρω εγώ. Πώς πάει? I'm a Lonely Boy. I'm, I'm a Lonely Boy. Ω. Oh oh, oh. Oh, oh oh I got a love to me oh, oh, oh. I got a love to me Το ε, αγάπη μου, πώ θα το κερδίσει το Ιστρίο, Θέλω φανατικού ακροατέ. Έχει δει. I got a love to keep me waiting. Εντάξει. Θε να κερδίσει, θε να σου δώσω ένα ρόμπι Williams να τελειώνει που τα ξέρει σίγουρα. Όχι, να δεν ακούω, παιδιά. Εγώ θα το έρθω φίλους φίλου μου το Ιστρίο. Πάνε να χαρούν. Να πάρουν οι φίλοι σου που είναι φανατικοί να χαρούν τότε. Εντάξει. Θα... Που θα σου δώσω το μπλακή, τα μαυροκλήδια σε σένα. Γεια σου. Γεια. Ο ελληνικό ήθελε τον άλλο δρόμο. Θα φάει μνημόνιο για 50 χρόνια για να μάθει. Καλά, ρε. Θα φά 50 χρόνια μνημόνιο για να μάθει. Και λίγα είναι. Ά. Σε 50 χρόνια όμω πιστεύω θα έχουμε μάθει. Ε, τι διάολο. Κάθε Ά, φορά 400 χρόνια θα περιμένουμε. 400 χρόνια την πρώτη φορά. Μετά μαθαίνει. Το ρίχνει λίγο. <laughs> Αν έχει κάνει <laughs> καλή διαπραγμάτευση. <laughs> Ο, κάνει διαγραφή των ετών. Είπα <laughs> παγορευμένη λέξη πιπέρι. Sorry. Είπα διαγραφή. <laughs> Λάθο. Είναι μεσημέρι, λέω. Ε, είναι μεσημεράκι. Πάμε. Στην Ατρόπολη στα μέρη. Πάμε να χαλαρώσουμε λιγάκι. Τι μου βάλει αυτό το μάθηκα το που μπούκο να τον ακούμε στα αυτ Ρυθμούς της πόλης, δε χαλαρώνεις εκεί να σε πάρουν σε κανατιμόνη Δεν έχεις δικιό, γιατί μ' ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι μας αυτόν' ε Καλό είναι να σου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι, φαντάζεσαι να σου πήγαινε πουθενά αλλού και να έχεις κα** <σκίλωση> <σκίλωση> μες μεριάτικα να κινδυνεύαμε να μην ξέρουμε που να κρυφτούμε μας Επειδή είμαι και λίγο χαζό. Έχει okay, λίγο. Πάει ο νάμο, έχω παραγγείλει και λέω του σερβιτόρου. Το λογαριασμό μου λέω, ο σερβιτόρου 100 ευρώ. Ωπ, καρτούλα. Τι ήταν, τι ήταν, δεσμεύει να, να μην μου πάρει τα 100 ευρώ και να του δώσω εγώ κάρτα. Καταρχήν εγώ δεν έχω κάρτα προσωπικά. Αλλά λέω τι δεσμεύει το, προ, το προσωπικό και εμένα ναι, να του δώσω τα 100 ευρώ. Την κυβέρνηση. Ε, δηλαδή, παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι στην αγορά. Οι άνθρωποι κυβερνάνε, λε. Περίμενε μισό λεπτάκι γιατί τάχασα τώρα. Οι άνθρωποι που κυβερνάνε και που του ψήφισε και του υποστηρίζει, αυτού. Δεν δε κατάλαβα. Κριτική κάνω στα παιδιά μου. Δεν θα κάνω στο, στον οποιοδήποτε. Ε, ε σου, όχι και όποιοδήποτε. Τώρα έγινε και ο οποιοδήποτε, ο Αλέξη και ο Βαρουφάκη. Πού φτάσαμε, θέλω. Χάσανε ε, ε, και του πιο φανατικού Ιριζέου. Καταστρεφόμαστε. Ε, ρε φίλε, κριτική κάνουμε για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Καλύτεροι άνθρωποι μέσα από το υπάρχον σύστημα περιμένει να γίνουμε. Μάλιστα. Ωραία, ενδιαφέρουσα άποψη. Μα αρέσει η προσέγγισή σου, μου αρέσει.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 Το Κασέρι σε εμά πάει όλο. Το Κασέρι ε... και το Μανούρι, άμα είσαι μερακλήσει. Χαίρομαι, χαίρομαι. Να, εδώ με τον Κωνσταντινόπουλο. Ωραία, είμαστε τα λέμε. Καλά, να περάσετε. Ευχαριστώ, πολύ. Ευχαριστώ να πολύ. Πω. πολύ. Αγχώνονται οι εργοδότε και οι καταστηματάρχε εδώ στην Οίκονο για την κυβέρνηση. Κράζουν την κυβέρνηση αυτή. Γιατί αγχώνονται, καλά. Κάτι δεν λένε για φορολογίε και τέτοια και αού και θα μα πούν. Χάζομαι, μας πάνε, άρεσ, και... άρεσ, χάζομαι. Άρεσ. Η φορολογία πια έχει με μετονομαστεί. Δεν λέγεται φορολογία. <laughs> και δεν θα την τίνε με τέτοιο τρόπο. Δεν θα αυξηθεί με αυτόν τον τρόπο το παραδοσιακό. Γι' αυτό έχουμε αριστερά, για να τα φέρουν αλλιώς. Η φορολογία ποια θα τη δίνεις κατευθείαν στον τραπεζίτη. Η αύξηση της φορολογίας πια λέγεται τόκος στην πιστοτική. Ναι. Έλα ρε φίλε, αυτό με τις ζήσεις σας που είπες, είναι δικό σου, δικό. Καταπληκτικό με τρέλανες. Δικό Α, μου το υπογράφω και έχω και copyright, μην το κλέψεις, θα σε χέσω. Είναι κα***ο. Τι θέλω να πω, άκου και ένα άλλο τώρα Ο Σαμαράς άμα το μεταφράσει στα αγγλικά δεν είναι Some are us Αυτό τί... είμαι σίγουρο ότι είναι σου, δεν το έχω ναι. ναι, ο Τσίπρας μεταφράζεται Cheaper us Μάλλον πρέπει να βγάλουμε πρωθυπουργό τον Πασίς Αυτό που λέγεται φακανάς Του οδίου, του, του οδίου, του οδίου. Mm. Και να λένε Οι αγνόφωνοι και οι λοιποί Να λένε the president of Greece Fuck an, an ass Ξέρω <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Αποστολία είσαι! Αποστολή, ε, κομμένη. Αποστολία δεν ξέρω, λοιπόν, κάτσε καλά. Μην δουλεύει του γέρου και μην δουλεύει και εμένα. Εντάξει, κάποια μέρα θα λογαριαστούμε οι δυο μα. Δεν μασάω. Αποστολία, εντάξει. Έλα, να γίνουμε κόλο. Τη λάσπη και τα μπικίνη τα βάζω εγώ. Δεν παρακαλώ, αποστολία. Απο... Σαμπουκά, τσαμπουκά, έλα ρε. Θα σάρρω μια μέρα, ξέρω το μένει εγώ. Ε, τέλεια. Σαγαπάω, γεια. Κίτα. Σαγαπάω, κοίτα. Μπροστά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 Πιστεύω να βγει και η Παπαρία την Πρωτομαγιά και να έρθει για 1500 βασικό μισθό και τέτοια. Όχι, όχι, όχι. Διαδήλωσε απλά η κυβέρνηση υπέρ των εργατών. Πράγμα που είναι. σημαίνει ότι δεν θα τολμήσει να πάρει οτιδήποτε ανταεργατικό. Αυτό το είδα, Πετρόλη μου, έχει δίκιο. Α, α έχω δίκιο. Τα διόδια σιγά-σιγά δεν τα πληρώνουμε. Θυμάσαι πως το είπα. Ναι. 36.000 έδωσε η Βουλή στους βουλευτέ επαρχέ να μην πληρώνουν διόδια. Ξεκινάμε πρώτα από του φτωχού. Το Με Παραγγελία για την Παρασκευή θέλω Λέγε Τα που κάνει ο Μητσικώστας το Ρουβά του έλεγε ότι είναι ο και θέλει να τα δαγκούδια του σου πω έχω την γκόρη μου εδώ τι μιλείς λίγο Πόσο χρονών είναι Τρία Φέρδη Μίλα του Εμένα χιλόπιτα <laughs> Όταν μεγαλώσει θα το θυμάται Έλα γεια <laughs> Ναι Έχετε μπαθεί κάθε μέρα με, με τι χούντε, με τα εμφυλιοπολεμικά, με φασισμού. Φλακίε, κολλημένα μυαλά. Αυτά να πούμε είναι. Να το κοιτάξετε αυτό. Το κοιτάμε, γιατί... το κοιτάμε και τα ακούμε. Γιατί και οι Λουκά έτσι έψανε τον σαντανά παντού, έβρισκε να πούμε. Μέχρι που έγινε η θεραπεία και κάπω καλύτερα δεν ήταν τώρα. Ναι, το λε, είμαστε και Λουκάδε αριστερά, γιατί όχι. Ναι, να το προσέξετε αυτό, γιατί Α, μπορεί αριστερά, να φελθεί. Στη αριστερά ξέχασα Ναι. Καλό μήνα. Ναι μωρέ, μα τώρα αυτά θα λέμε. Καλό μήνα. Μα... Μπράβο ναι, αυτά να τα λέμε. Να σε ρωτήσω, 9 το μάι τι γιορτάζουμε. Στο Αγίου Χρυστοφόρου! Όχι, ρε! Ημέρα τη Ευρώπη δεν είναι. Πολύ καλό, ε! δεν ξέρω, αμέναι, γιορτάζει ένα φίλο μου, Χρυστοφόρο. Ο Παπακαλιά, τη παρεξηγηθώ. Έχουμε παλιά γνωριμία, αγαπάμε παλιά μαζί, μάνε. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να ξεχαστεί όμω ότι νίκησε ο κομμουνισμό του φασισμού, πρέπει να ξεσσωθεί και βγαίνει η Πολωνία που δεν θα υπήρχε άλλη. Στο Αγίου Χρυστοφόρου, όλα αυτά. Ναι, ναι, ναι, ναι. Μαζί, μαζί, μαζί. Εντάξει, να είσαι καλά! Με έχει κάνει ρόμπα. Περιμένω έξω το λίκιο την κόρη μου και γελάω σαν ηλίθια Θα κλείσω το ράδιο. Πού περιμένεις την κόρη σου είπες? Το λίκιο. Ποιο λίκιο παιδί μου. Πάει λίκιο το παιδί και περιμένεις να το πάρεις εσύ. Ξεφτήλα κάνει το παιδί εσύ. Άστι να γυρίσει μόνη τη σπίτι. Δεν... Μένω 3 χιλιόμετρα μακριά. Και τι πάει να πει, παιδί μου, θα το πάει το δρομί δρομάκι σιγά. Θα μισά, μπορεί να σταματήσει και από το σπίτι ενό γκόμενου. Κάτι να δούνε, μια ταινία. Σωστά, αυτό δεν το σκέφτηκα. Δεν το σκέφτηκε, πα την κάνει ξεφτήρα να την παίρνει από το σχολείο. Α το κορίτσι, παιδί μου, μπορεί <laughs> αυτό ο γκόμενος να είμαι εγώ στο 1,5 χιλιόμετρο. Μα με μεσημεριάτικα τη ζωή. Βρέχαζε στο 1,5 χιλιόμετρο, αν δεν θα σε πάρω εγώ, θα, θα για το παιδί. <laughs> <laughs> καλησπέρα. Oh, oh. Δεν με λένε παπα <laughs>